Κεφάλαιο σε σελίδα 629 στοίχη 1 στους 17. Νέα ζωή ανχύνεται υπό του Αγίου Πνεύματος ει σε δικαιώθησαν. 1. Από το γεγονό όμω ότι απεθάναμεν ως προ τον νόμο, εξάγεται και ένα άλλο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή δεν υφίσταται πλέον κανένα είδο καταδίκη δια του Ηνωμένου με τον Ιησού Χριστών, οι οποίοι δεν πολιτεύονται κατά τι επιθυμίε τη Αρκώ αλλά κατά τι υπαγορεύσει του πνεύματο. 2. Διότι η δύναμη του Αγίου Πνεύματο που είναι ζωή και μεταδίδει ζωή στου Ηνωμένου με τον Ιησού Χριστών, μαζί με όλου αυτού ηλευθέρωσε και εμένα από τον νόμο και την δύναμη τη Αμαρτία και του Θανάτου. 3. Με ηλευθέρωση δε, διότι εκείνο που δεν μπορούσε να κατορθώσει ο νόμο, όχι διότι ήταν ατελή, αλλά διότι δεν παρήγει και την χάρη του Αγίου Πνεύματο και γι' αυτό δεν είναι δύνατο να κατανικήσει την αντίσταση του σαρκικού μα φρονήματο, το έφερε ενισέσιο πέρα ο Θεό. Ο Θεό, δηλαδή, δια να εξαλείψει την αμαρτία, έστειλε τον ιών του μεσάρκαν, η οποία ομοίαζε μόνον, αλλά δεν ήταν και πράγμα τη άρξη αμαρτία και έτσι κατεδίκασε και κατέληξε την αμαρτίαν δια της αρκός του Υιού Του, η οποία και την αμάρτητος τα συνεπίας της αμαρτίας παραδοθήσα θάνατον. 4. Ωστε όλα όσα απαιτούσαν από εμά ο νόμος ω δίκαιο, εξετελέστησαν πλήρως από εμά, οι οποίοι πολιτευόμεθα τώρα, όχι σύμφωνα με τις επιθυμίε της αρκός, αλλά σύμφωνα με τα υπαγορεύσει των ανωτέρων πνευματικών μας δυνάμεων, καθώς τα φωτίζει και τα συνισχύει το Άγιον Πνεύμα. 5. Ναι, ζούμε τώρα κατά τις υπαγορεύσει όχι της Αρκός, αλλά του Αγίου Πνεύματος, διότι όσοι εμβρίσκονται υπό την κυριαρχία της Αρκός, σκέπτονται και φρονούν και θέλουν όσα ζητεί η Σάρξ. Όσοι δε διευθύνονται από τα σανωτέρας πνευματικάς δυνάμεις μας, όπως γίνονται αύτε όταν έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, σκέπτονται και φρονούν και θέλουν εκείνα που ασπάζεται ή υπό του Αγίου Πνεύματος αναγεννημένη ψυχή. 6. Είναι δε εντελώς αντίθετα εκείνα που ζητεί η Σάρξ από εκείνα που ζητεί το πνεύμα. Διότι η κατάσταση του να σκέπτεται κανεί και να θέλει εκείνα που ζητεί η Σάρξ προξενεί θάνατο πνευματικών ή τυχορισμών από τον Θεό. Η κατάσταση δε του να σκέπτεται και να θέλει κανεί εκείνα που υπαγορεύει το πνεύμα δημιουργεί ζωή και ειρήνη. Φέρει δε θάνατον η κατάσταση του Σαρκικού ανθρώπου, διότι είναι έχθραη στον Θεό. 7. Καθώ δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, επειδή ουδέ την δύναμη έχει να υποταχθεί. 8. Όσοι δε είναι παραδομένοι αρχικών και κοσμικών βίων, δεν μπορούν να αρέσουν στον τον Θεόν. 9. Σείς όμως δεν είστε εχμάλωτοι και δούλη της αρκός, αλλά κυριαρχήστε από το ανώτερον και πνευματικόν συστατικόν σας, όπως εφωτίστηκε και γεννήθη τούτο από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν βεβαίω όπως ελπίζω, κατοικεί μέσα σας Πνεύμα Θεού. Άνθρωπος όμως που δεν έχει μέσα του πνεύμα Χριστού δεν ανήκει στον Χριστόν. 10. Εάν δε κατοικεί μέσα σας ο Χριστός δια του πνεύματός του, τότε το μέν σώμα σας υπόκειται στον φυσικό θάνατον εξαιτία προπατορικής μας αμαρτίας. Η ψυχή όμως που έγινε πνευματική θα έχει ζωή νεωνίαν λόγω της δικαιώσεως που μας έδωκε ο Χριστός και της αρετής την οποία ήδη δια της κατορθώνει. 11. Δε σημαίνει δε τίποτε εάν το σώμα σας είναι και υπόκειται εις θάνατον, διότι εάν το πνεύμα του Θεού ο οποίος ανέστησε τον Ιησούν εκ νεκρών κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών θα δώσει ζωή και εις θνητά σώματά σας εξαιτία του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. 12. Αφού λοιπόν αδελφοί, ηλευθερώθημεν υπό του Κυρίου από το κράτος της αμαρτίας και του θανάτου και αφού τέτοια μυβέ και ευεργεσίε μας επιφυλάσσονται από τον Θεόν, είμαι θα χρεώστε όχι στην σάρκα διαναζόμεν κατά τας επιθυμίας της σαρκός. Διότι εάν ζήτε ω δούλη των επιθυμιών της σαρκός Ορισμένο μέλετε να αποθάνετε τον αθάνατο τη αιωνίου κολάσο ω θάνατον, τον οποίο φέρει στον άνθρωπο αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Εάν όμω με τα από την θεία χάρη πνευματικά σα δυνάμει νεκρώνεται τα σκακά πράξει του σώματο, θα ζήσετε αιωνίω και μακαρίος. 14 Θα ζήσετε δε αιωνίω και μακαρίος, διότι όσοι κυβερνώνται από το πνεύμα του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. 15. Είστε δε και εσείς οι Θεού. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι η διάθεση και το φρόνημα που το Άγιο Πνεύμα σας ενέπνευσεν από τη στιγμή του βαπτίσματός σας δεν είναι πάλιν διάθεση δουλική και φρόνημα σκλάβου που προκαλεί φόβον όπως είχατε φόβον όταν είστε υπό τον Μωσαϊκό νόμο. Αλλά ελάβετε από το Άγιο Πνεύμα φρόνημα και διάθεση κατά χάρινιον, με το θάρρος δε που μας εμπνέει το φρόνημα τούτο, φωνάζομαι προς τον Θεό με πόθον και παρησίαν «Αβά ο Πατήρ». 16. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το Πνεύμα μας ότι είμεθα τέκνα Θεού. 17. Εάν δε είμεθα τέκνα, κατά φυσικών λόγων είμεθα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού ως πατρός μας, συγκληρονόμοι δε του Χριστού ως αδελφού μας». Γινόμεθα δε συγκληρονόμοι του Χριστού εάν βεβαίως πάσχομεν μαζί με Αυτόν ή να και δοξαστόμεν μαζί Του.